<στολίου> 101,5 FM Stereo <ΣΣΟ>. Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι από τον κατακτητή σου. Είσαι σκλάβος του. Τι άλλα ελληνικά έργα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. <ΣΣΟ>. Τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε. Ρε Πούσημο να, να σα βγάλουν στο δρόμο να πάτε να το πάρετε του καροτσάκι με το χέρι σου έμπλεκ και να το μετάξετε στην ψητάλια. Στα παπάρια του τι έγινε στην Ελλάδα. Ε, είναι νόμος αυτού του κράτους. Αναγιαστική απαλοτρίωση με το αιτιολογικό της εθνικής σημασίας. Μπορούν να τη στιγμές να ισοπεδώσουν και ολόκληρα χωριά, ολόκληρες πόλεις Γέλα, πάει. Γέλα, σου λέω. Είχε ασχοληθεί κανένας για τον επιθανηλόχο, ακόμη μέχρι σήμερα, τα νομικά τμήματα των κομμάτων, ένα-ένα κόμμα να βγει να μιλήσει.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 Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι no Εδώ ράδιο Άρτα στους 101,5 Είμαστε εδώ με την εκπομπή στον τοίχο mm -hmm. Κάμια ώρα θα είμαστε παρέα όπως κάθε μέρα games. Εκτός ε, αργιών και, και... και εορτών ο Γιάννης Λαζάρου είμαι εσείς το 2681 4.060 4.060 θα μπορείτε να κάνετε τις ώρες καθημερινές σας παρατηρήσεις Τις καθημερινές σας παρατηρήσεις την κοπτουραπτική σας, ό,τι θέλετε τέλος πάντων Φαντάζομαι μετά από τα γλέδια χθες με εντολή Σαμαρά Όρτα όπου... στη Πρωτομαγιά Απαπαπα, ε. Λοιπόν είσαστε ντούρι, κουμοντούρι Καλημέρα Θεοδοσία στο Ρεντζίκι στη Θεσσαλονίκη Σεούλη τη Θεσσαλονίκη, καλημέρα Καλημέρα στην Κοζάνη Κώστα Καλημέρα Κοζανίτες και Κοζανίτισες Σόλο όλο τον καλό κόσμο που ακούει και μέσω του ιερού Ιντερνεδίου, ευχαριστώ πάρα πολύ Θεοδοσία για την τιμή που μου κάνετε να με διαβάζετε κιόλα. Παρακαλώ. Έλα αστεροσκόπια, τι κάνει, τι καιρό έχετε εκεί πάνω Όχι, θα σου το πω εγώ τον καιρό. Να κάτσουμε στον αέρα να τον ακούσουν όλοι. Δεν ταιριάζουν τα ζωδιά μας, αγόρι μου. Εσύ, έχει, ε, ε, εσύ έχεις ανάδρομο μοσχάρι και εγώ έχω ανάδρομη κότανο. Δεν γίνεται. <Κι> ναι, ε, <ρε. Κι> Να σε καλά, ρε, Να σε καλά, καλή σου μέρα. Το βαρομετρικό χαμηλό θα στο πω εγώ. Θα γίνει βαρομετρικό χαμηλό, ξέρεις τώρα σήμερα τόσο χαμηλό που θα σκύψουμε πολύ πάλε τούτη τη βδομάδα και όπως όλες τις βδομάδες που έρχονται διότι θα ε, επικείται η σωτηρία ο νουπο δηλαδή επίκειται η σωτηρία κυρία μου και κυριέ μου Αυτές οι πρωτομαγιές για τους της της ζωής είναι, ξέρει, Παπαρούνα και. Yes. Όχι Παπαρούνα, Αφγανιστάν, Παπαρούνα και. Yes. Αλλά θέλει, δεν θέλει, έτσι σου έρχονται στο μυαλό. Ε, πράγματα τα οποία, όπω λέγαμε και προχθέ, από το Λουί Τίκα μέχρι τον Αλέκο Παναγούλη. Yes. Αλήθεια πόσοι θυμήθηκαν χθε τον Αλέκο Παναγούλη, έλα μωρέ τώρα, τέτοια θα θυμόμαστε να πούμε. Yes. Τέτοιου βίαιου ανθρώπου, μην ξεχνά. Ότι ας σε λίγο την εξουσία θα την πάρουν άνθρωποι μη βίαιοι Ναι, το βίο Αλέκο Παναγούλη θα θυμόμαστε τέτοιες με Σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή με μα <μμή> Πουρνό πουρνό <μή> Σημαδιακή ημέρα πάντως η χθεσινή μου Διότι ο... ο αρχηγός, το παιδί μας, το μέλλον μας έδωσε συνέντευξη από τη συνέντευξη, το μόνο που σου μένει, μα είπε ο, ο Αλέξη ότι δεν είναι ο Χάρι Πότερ. Έλα, ρε παιδί μου. Και εγώ αναρωτιόμουν ποιο να είναι. Να ήταν ο Ντένι ο τρομερό, α πούμε. Θα έλεγε, έλα, όλο και κάποια σκανταλιά θα κάνει, κάτι θα γίνει. Στον πλούτο δεν σου φέρνει. Εσεί οι παλιοί διαβάζετε. Μικημάου. Τέλο πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Δεν έχει σημασία αυτό, όμω απάντησε σε όλα, σε το παιδί. Το παιδί, ναι, όχι το παιδί του Μπουμπούκου. Το κανονικό το παιδί, με την πενθήμερη. Λοιπόν, ναι στο ευρώ, αλλά όχι και στο ευρώ, αν είναι η κοινωνία δυστυχή. Ε, δηλαδή, τώρα που δεν είναι δυστυχεσμένη η κοινωνία, λέμε ναι στο ευρώ. Είναι ευτυχισμένη η κοινωνία τώρα, λέει παιδί μου. Το ταϊπέδι είναι σκάνδαλο, λέει. Αλλά για όσα έκανε, ο... αύριο που θα έρθει στην εξουσία ο, ΣΥΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ ο κυβέρνηση, δεν θα ακυρώσει τι συμβάσει, αλλά θα κάνει εξεταστικέ επιτροπέ. Κατάλαβε μεγάλε τώρα, έτσι. Μη λείψει από την Ελλάδα η εξεταστική επιτροπή. Και ό,τι πορίσματα βγάλαν οι μέχρι τώρα για οποιοδήποτε θέμα εξεταστικές επιτροπές, α, ως περίπου το ίδιο Grosso Moto, θα βγάλει και για το Taiped η εξεταστική του Τσίριζα. Χώρια που αυτά όλα είναι επιδοτούμενα, όπως ξέρεις για τους σωτήρες που λαμβάνουν μέτρο. Με μέτρο, ναι, λαμβάνουν μέρος. Μη μου πεις ότι ξέχασε και ξεχνάς τον πυριβόη του Ταμίλου, ε, μην τον ξεχνάς. Επίσης θα αποκατασταθούν πλήρως οι αδικίες των απολύσεων Αλλά δεν θα ξαναπροσληφθούν όλοι Α, Κατάλαβες, ίξις αφήξεις Το θέμα είναι να πάρουμε την εξουσία Και εμείς λέμε άιντε ρε παιδιά Πάρτε τη ρήμάδα την εξουσία να τελειώνουμε Βάζα. Πάρτε τη τηρημάδα την εξουσία πάρτε... Τραβάτε ρε παιδιά σας παρακαλώ Ψηδώστε του 97 αύριο. Με εντάξει, μην táxi, και τρεις, μην τον ψηφί, ε, ψηφίστε το κόμμα Αλλά οι υπόλοιποι ψηφοί, να τελειώνουμε ρε παιδιά να. Άιντε ρε παιδιά Άιντε ρε παρθενοπιπίτσες, κοσάτε όλοι, ούλες nobody, need... Κυρία μου και κυρία μου, αμάν λαχτάρισε ο ακροατή, Κυρία μου και κυρία μου και αγαπημένη μου Ελληνί Λοιπόν Αυτά μας είπε το παιδί, θα επαναφέρει τους μισθούς, θα πλέει μέσα στη τέλο πάντων, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, είναι βλέπει οι επικαιρότητες και οι επικαιρότητες είναι επικεντρωμένοι σε αυτά, Όμω, κυρία μου και κύριέ μου, το κλου, το όχι το κλου, το γεγονός, το γεγονός των τελευταίων δύο-τριών ημερών είναι η δήλωση του καθηγητού, δεν θα σας πω το όνομά του, διότι διαφήμιση σε μαλακομάλακες δεν κάνουμε από αυτό το μικρόφωνο, λοιπόν, του καθηγητού υποψηφίου Ευρωβουλευτή Ποταμίσκιου σας λέω σε ποιο κόμμα ανήκει ο οποίος πρότεινε, προσέξτε σας παρακαλώ πάρα πολύ να υιοθετηθούν όλες οι ελληνικές οικογένειες από γερμανικές δεν σου κάνω πλάκα μεγάλε δεν σου κάνω πλάκα καθόλου και να κάθε πρωί λέει μέσω ίντερνετ ή τηλεφώνου θα τους δίνουν οι γερμανοί το πρόγραμμα η ανάλογη γερμανική οικογένεια θα δίνει το πρόγραμμα στην ελληνική οικογένεια. Και στο τέλος της ημέρας θα τους ζητάνε λογαριασμό. Τι κάνατε αυτό, και τα λιμπάν και τα λοιπά, και έτσι θα σωθεί το, προ... το θέμα. Το... Θα σωθεί η κατάσταση. Το πρόβλημα, Ελληνί μου, δεν είναι η παπαριά. Εντάξει, η παπαριά στην Ελλάδα, ας πούμε, είναι σήμερα κατεστημένο. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό τον τύπο, εδώ και πολλά χρόνια, εσύ, ως ελληνικός λαός μιλάω, το πλήρωνε να διδάσκει τα παιδιά σου Να τα κάνει επιστήμονη. Επιστήμονης Καθηγητής Αυτός τώρα είναι καθηγητής πανεπιστημίου Καταλαβαίνεις Γιατί μυαλά μιλάμε Καταλαβαίνεις λοιπόν Την Επαύριο στην Ελλάδα Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτός Αυτός μαζί με άλλους Όταν θα κάνουν ε, τη σύναξη Εκεί για να βγάλουν την Εθνοσωτήριο Μεθαύριο βοηθώντας Αν δεν του βγαίνουν το Αλέξη τα κουκιά όχι ότι δεν σε κυβερνούσε τόσα χρόνια Θα σε κυβερνάει φορά παρτίδα πια Θα σε κυβερνάει φορά παρτίδα Αυτός ο καθηγητής Α, Αυτά τέτοια ακούει και ο Σαμαράς Από τον Αλέξη Και από το right. Και από τέτοιους καθηγητάδες Και νομίζει Λοιπόν Και λέει, λέει ο Σαμαράς ότι νομίζει ο Αλέξης Ότι είναι στο 15 μετρές του σχολείου Έλα μωρέ τώρα Έλα μωρέ Σαμαρά και Έλα που μας θυμίζει ο Αλέξης 15 μελές Έλα τώρα εδώ βλέπεις τη σκόνη του να πούμε η δική του του δίνουν τουλάχιστον 10 μονάδες 10 μονάδες μπροστά Έλα ρε Δηλαδή άμα βλέπουμε τον Αλέξη Και θυμόμαστε και νομίζουμε ότι είναι στη 15 μελή ε, Στο 15 μελές συμβούλιο όπως το λέγανε εκεί πέρα Όταν βλέπουμε σένα τι θυμόμαστε Τι βλέπουμε Το αητό, αητό το αητό το, το, το, το, το, το, το Που πετάει και, και, και, και Κυρία μου και κύριε μου, Θες δε θε. Τα γένουμε κουραστικοί πάλι. Τα πράγματα δεν είναι απλώς τελειωμένα. Λοιπόν, ορίστε περικαλώ εδώ. Πίτσα σαμαρέσκα. Α, σου θυμίζει η πίτσα που Σαμαρέσκα, ρε. Ο άνθρωπος είχε κάνει επιχείρηση Α, και αυτό το λες Επειδή είχε κάνει επιχείρηση Τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ Η λύση, εσύ κοιμήσου τώρα και πες σου Για τον Αντώνη και την παρέα του 20 εκατομμύρια τουρίστες σου φέρνει φέτος 20 εκατομμύρια τουρίστε Καταλαβαίνεις Καταλαβαίνεις τώρα τι σημαίνει 20 εκατομμύρια τουρίστες Δηλαδή, άμα φέρει 20 εκατομμύρια τουρίστες από δύο, από έναν να εξυπηρετήσουμε όλοι θα έχουμε μεροκάματο. Ναι, ανα... μεγάλεσαι, παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή. Μιλάμε για ανάπτυξη. Μιλάμε για ανάπτυξη. Τώρα, αν ακόμη δύο χρόνια εργαστούν όσοι κατοχύρωσαν δικαίωμα σύνταξης μέχρι το 2011 και 2012 αυτό δεν έχει, δεν έχει σημασία τώρα αφού θα υπάρχει δουλειά. Από τα νέα μέτρα, τα νέα μέτρα τα οποία ουσιαστικά θα ακαινοθούν την επαύριο των εκλογών για να πάρουνε, ξέρεις, για να φουσκώσει πάλι ο Φερετζές της Δημοκρατίας. Ελινάρα μου, τα νέα μέτρα αυτά δεν τα ξέρεις ακόμα. Θα τα μάθεις όμως. Αλλά από τα νέα μέτρα αυτά, όπως έχουμε μα τα ξαναειπεί εμείς και μπορεί να γινόμαστε και δυσάρεσες στους φίλους μας τους δημοσίους υπαλλήλους, δεν εξαιρούνται ούτε οι δημόσιοι υπάλληλοι. Αφού η 25ετία στο δημόσιο δεν συζητιέται απλώς Είναι η λιμένη απόφαση Των ε, αφεντικών Την οποία θα υλοποιήσουν τσοτάκουλε Και τα παιδιά εδώ σαμαροβενιζελοκουρέλιδες Και άλλοι Οπότε λοιπόν ε, κυρία μου και κυρία μου Όλα αυτά Τα οποία έρχονται μετά τις εκλογές Τον Ιούνιο θα, θα ετοιμάζεσαι Για τα μπάνια του λαγού Λοιπόν αυτοί όπως έχουμε μάτα ξαναειπεί Δεν θα σταματήσουν να δουλεύουν Δεν σταματάνε αυτοί Είναι, είναι το αέναον δεν ναι σταματάνε να υλοποιούν τις αποφάσεις των αφεντικών τους. Νύχτα, μεσάνυχτα, επιτροπές, νόμοι, πάπα, τα περνάνε. Ετοιμάσου λοιπόν. Ξεκινάει το πανηγύρι. Χοντρικά τα νέα μέτρα, χοντρικά τώρα μιλάμε ε, Τα νέα όρια σύνταξης με βάση το σενάριο, το σενάριο, τις αποφάση αυτών Μιλάνε για 59 έτη για μητέρες με ανήλικο Δηλαδή να έχεις 59, 59 και να έχει και ανήλικο Και 5.500 ημέρες εργασίας, για, φυσικά για όσες κατοχύρισαν δικαίωμα 2.11 έτσι στα 62 για με ανήλικο και 5,5 χιλιάδες ημέρες για όσες κατοχύρωσαν δικαίωμα το 2.12 και πάει λέγοντας. <συσίλια> παιδιά, να μην σας τα λέμε αυτά, <κυσίλια> διότι πέραν του ότι α, μπερδευόμεθα, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι δυστυχώς η κάθε κοινωνική ομάδα, δυστυχώς εκεί καταντήσαμε στην Ελλάδα να μιλάμε για κοινωνικές ομάδες, τα νιώθει στο πετσί μέτρα από τη στιγμή της εφαρμογής χωρίς να του τα έχει ανακοινώσει κανένας σωτήρας από τηλεοράσεων, από ραδιοφώνων, από εφημερίδων και άλλων μέσων που διαθέτουν τα κομματοτροφία. Για παράδειγμα ας πούμε, για παράδειγμα δεν ξέρω αν σε ενημέρωσαν ότι ο λαός καλεί να πληρώσει επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση των κομμάτων για το 2014. Σε ενημέρωσε κανένα ότι για το παρτάκι των Ευρωεκλογών τα παιδιά χρειάζονται 10 εκατομμύρια παραπάνω. Οπότε θα τα πληρώσει, Ποιο άλλο θα τα πληρώσει, Η Μέρκελ, ο Σόιμπλε. Θα τα πληρώσει εσύ φυσικά. Και βέβαια τη μερίδα του Λέοντος θα την πάρει ποιο, Το Πασόκ. Ναι, όπω τα ακού. Και βέβαια θα πάρει και το λαό, θα πάρει η δράση, το ξεχάσατε τον Τζίμερο. Θα πάρουν οι οικολόγοι πράσινοι. Κατάλαβες, θα πάρουν χρήμα αυτοί, θέλουν χρήμα για το παρτάκι αυτό όλο το οποίο κρατάει τώρα πόσους μήνες, πόσους μήνες λες και στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα, άντε να, να, να σας κουράσουμε πάλι, αυτοκτονούνε, πεθαίνουν από γρήπη, δεν έχουν φάρμακα οι καρκινοπαθείς, τα γνωστά δηλαδή, τα οποία μας έχουν γίνει βίωμα, όπως οι στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, να τα ακούμε και να τα βλέπουμε, λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα Το μόνο που υπάρχει είναι ότι θα χρειαστούν επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ τα παιδιά Εντάξει Και πάνω απ' όλα Τα περισσότερα λεφτά πρέπει να τα πάρει ο Πρόσεξε Ο, ο Πασόκ Ο Πασόκ μεγάλη παρακαλώ Δεν με διακόπτω Ο Γιάνν Στανάνη υποψήφιους να το βγάλω με δημοτικά σύμβολο το παιδί. <συγλίδι> <συγλίδι> <συγλίδι> λοιπόν, άμα θα νάνω Γιάννη δημοτικά σύμβολο, να το βγάλω με δημοτικά σύμβολο το παιδί. Α, παρακαλώ, παιδί. Μεγάλε, σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Λοιπόν, τώρα να σου πω τα νούμερα. Άντε να στα πω λίγο να πούμε. Ε, το πανελίνιο σοσιαλιστικό. Απαρατήστε μας, <laughs> δεν παίζεστε με τίποτα, <laughs> Πώ θα είναι ο να ο Αρσένης, ο γεωροβουλευτής. <Ρι> αυτές οι light εκδόσεις άντρα, τουλάχιστον ρε μου. μου. Λοιπόν, αν βγεις να βγει και ένας άντρας, αν σε βρει, ρε παιδί μου, αντίθετα ιδεολογικά, απ' την τηλεόραρα θα πεις, α, α, εντάξει ρε παιδί μου, αλλά αυτές οι light εκδηλώσεις που σταράδων, Οχ oh, τι είπα Οι light εκδηλώσεις ρο, ρο, ροζ ε, Οι οποίες να πούμε Τέλος πάντων α, Κοίτα να δεις τώρα να πούμε Αν δεν έχεις τον Κρίτονα Στη Γιουροβουλή Πως θα πας μπροστά μου η Ελλάδα Τον κρίτονα, ναι, που ήταν αγκαλιά με τον, τον έβαλε ο Γιουργάκης και τώρα είναι Συριζαίος Θα τον βάλει ο Σύριζα Δεν μπορεί να λείψει ο Κρήτονας να πούμε δεν μπορεί, σε παρακαλώ. Μπορεί ο Κολοκοτρώνης να μην ήταν αναγκαίο για τη μάχη να πούμε τη Γκαρδαβίτσα, αλλά ο Κρήτονας Είναι αναγκαίο στη Γυρωβουλή. Πώ θα ζήσει, Μωρή Ελλάδα, χωρί Κρήτονα. Γι' αυτό χρειάζονται λυπτά. Πούλα λιπτά. Να βγάλουμε τα δαμπομπούκια μα. Και βλέπει τώρα κάτι φατσούλε, οι οποίε έχουν πάρει, πάρει σβάρνα τα περιφερειακά κουνενέδια και πάει μαλακία. Με συγχωρείτε για το πουρνόν-πουρνόν τη. Ε, αυτή σύννεφο αδερφέ μου το τι λένε το τι λένε δηλαδή Α, ας τον καθηγητάρα τώρα το τι λένε και οι δημοσιογράφοι των τοπικών κοκουνεδίων λοιπόν ναι πούσι μου ρε πούσι μου ναι που είσαι ρε μου λοιπόν κάνουν ερωτήσεις ναι έχουν μάθει από το σχολείο τι είναι ερώτηση πως ρωτάς τώρα σου λέω δηλαδή μεγάλε πάρε να Θέλεις να σε φτιάξω λίγο Θέλεις να σε φτιάξω Συζητείτε στη Βουλή το Μεσοπρόθεσμο Θες να κρατήσεις κάτι Αν θέλεις κράτα το Δικό σου είναι μη σου φύγει Το δημόσιο χρέος Το 2018 ε, Το 18 μιλά Θα είναι στο 140% του ΑΕΠ Σύμφωνα με τα νούμερα του Σταϊκούγα Του υπογουγού του, του Σταϊκούγα Λοιπόν Έχουμε μπει ε, από το 210 στο μνημόνιο με χρέος όπως θυμάσαι 120% του ΑΕΠ και 10 χρόνια μετά παρόλα τα σαξές σαν σέξ story του Σαμαρά τις αναπτύξεις, τα πλεονάσματα όλα αυτά τα πράγματα το ξεπούλημα μπιρ παρά της χώρας τους φόρους, το ξέσχισμα. θα είμαστε πιο κάτω από τον πάτο που ήμασταν κατάλαβες λοιπόν αυτό το λάχανο στο βάφτιζαν παϊδάκοι αυτό λοιπόν, αυτή την, όχι την αποτυχία, αυτή τη σφαγή, τούτοι εδώ οι τύποι την ονομάζουν μεγάλη επιτυχία. Αν δεν τα θέλει ο τροφαντός βλουτιαίος σου, ε, πώς να τον πω τώρα. Τα θέλει, δεν τα θέλει. Αλλά είπα μανησή θα βγάλει του πηδί, δεν πω τελειάχει εμβολό και θα τη θα τη λιγορήσεις του πηδί και θα του βάλει σε θέση και θα αλλάξει πια καλά εσύ. Είναι όλα η νιτακτουπηγμένα. Του πηδί δεν έχει τελειάχει Έλα Ουρίστη oh, <coughs> yeah. Δεν κατάλαβα αλλά τέλος πάντων ένα, Ένας λαός, ποιος λαός μου, Για ποιο λαό να μιλάς τώρα Για ένα, μια βαυκαλισμένη υπόθεση για ποιο λαό μιλάω, ορίστε. Φτιάξε με. Καλημέρα Αυτός εδώ ο τηλεακροατής Μιλάμε διαθέτη Είναι σαν εκείνο το Τζάνγκο και το ρίγκο Τραβάει το εξάσφαιρο Μου ρίχνει να πούμε στην κεφάλα Και με ξαπλώνει κάτω Αλλά έχει δίκιο άνθρωπος Μιλά για τις 400.000 ευρώ Που συνεχίζουν να παίρνουν όλες Κάθε μια μη κυβερνητική οργάνωση Η οποία ασχολείται με του μετανάστε Και μου μίλησε ορίστε παρακαλώ Όχι ορίστε Τα, τα, να αναστενάζουν τα γκολπόστ και τα δοκάρια. Σπάνε τη Ένωση η ΑΕΤ. Πήραν πρωτάθλημα. Πάνε στη Β' Εθνική. Καλό τραγούδι. Λοιπόν, τι μου είπε τώρα ο, ο Τζάνκο, να πούμε με πυροβόληση, Ναι, μου είπε λοιπόν και για το ισοζύγιο το οποίο είναι μετρημένο από έρευνε, σχέση, σχέση πληθυσμιακή κατάσταση. Και εγώ θα πω τώρα, αγαπητέ μου, βλέπει να ενδιαφέρεται κανένα ε, για αυτά τα θέματα. Κανένα. Ένα λαός, τώρα τι θέμα είναι, μαστούρας είναι Τρέχει πίσω από κάποιους σωτήρες Καλά κάνουν οι άνθρωποι και τρέχουν για το άξι Καλά κάνουν για την πάρτη τους Αν ήταν χωρισμένοι οι πάρτη τους Απ' την πάρτη μας Θα ήταν μια χαρά η κατάσταση Αλλά ό,τι έχουν κάνει 30-40 χρόνια Το πληρώνουν κάποιοι Οι οποίοι ούτε να τους φτύσουν Δεν καταδέχονταν τόσα χρόνια Οι οποίοι αγωνίστηκαν με τα χέρια τους να ζήσουν να, να, να, να, κάνοντας λάλομα Ανάμεσα σε αυτή τη σκατίλα. Λοιπόν Μεγάλε τώρα Έχεις δίκιο, τι να σου πω εγώ τώρα Έχεις απόλυτο δίκιο city city. Οι εφημερίδες πάνε Και αυτές έπαιρναν, έπαιρναν τα φράγκα Για την Κάποια φράγκα, κάτι ψηλά τέλο πάντων Για την υποβολή, προβολή των υποψηφίων αλλά οι υποψήφοι τώρα με 50 ευρώ Θα μπορούν να αυτοδιαφημίζονται Στο iElection.gr Πα τι έχω να μαζέψω από το iElection.gr Του iElection Τι φάτσες sì έχω να μαζέψω πάλι Και βέβαια να σε ενημερώσουμε απλά δηλαδή Ότι τα λεφτά Πάνε στο δημοσιογραφικό όμιλο Λαμπράκι, διότι εκεί ανήκει το Aillacks you. Ναι. Λοιπόν. Οι από... πάντε. Από του πιδί που θα του κάνω τη βουτική άδεια, μέχρι το... Το... Το... το βαρύ πυροβολικό του κόμματο, θα διαφημίζεται από εκεί μέσα. Οπότε θα μπαίνει, θα διαλέγει το σωτήρα σου. Λοιπόν. Και θα σώνεσαι, Ελινάρα εε! μου. Ε δεν τελειώνει, δεν τελειώνει, δεν τελειώνει Άιντε μπρος Αλλά σου λέω Σου λέω ότι έχω να μαζέψω μόνο από το I elect Του election. election θα μας έχω να μαζέψω και ροαπαπα Λοιπόν, μεγάλε, άκου τώρα Σε παρακαλώ πάρα πολύ επειδή λέγαμε για την ιστορία του τατούλι με τα νερά και ξέχνατα τα νερά στην Πελοπόννησο Να σε ενημερώσουμε, δεν σε νοιάζει, ε, απλά θα σε ενημερώσουμε Το 10% των μετοχών της ΕΙΔΑΠ ξε... πέρασε έτσι pat cute, pat cute" σε χρόνο τετές σε ξένο fans έναντι 86 εκατομμυρίων ευρώ το πακέτο το αγόρασε ο Μεγαλοκαρχαρίας, ο Αμερικάνος, ο Πόλσον μέσω της τραπέζης Πυραιός η οποία πήρε τις μετοχές της σε ηδά, όταν η αγροτική έγινε δική της χωρίς μία δραχμή Πο, να, Τι να σου επαναλάβω ρε μεγάλε Βέβαια η ιδιωτικοποίηση ξεκίνησε αλλά ο δημοσιογράφος που έπαιρνε συνέντευξη από τον Πλούτο εκεί, δεν του περέπλου το, το, το, το, ορίστε, να πάρε εδώ, τι έχει να μας πεις ξεκίνησε η ιδιωτικοποίηση του νερού, έχει να μας πεις τίποτα, δίνοντας με 86 εκατομμύρια κάτι που πήρε τζάπα η τράπεζα πήρε ως. λοιπόν, η ιδιωτικοποίηση ξεκίνησε μεγάλη, δεν την ξεκίνησε το ΤΑΙΠΕΔ, αυτό είναι βιτρίνα, πέρα από τα σκάνδαλα την έχουν ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό και οδεύει κανονικά προς την ε, ολοκλήρωσή της λοιπόν με, τε, με την εξέλιξη αυτή με την εξέλιξη αυτή μάθαμε και κάτι άλλο ότι η τράπεζα Πειραιός δεν πήρε στα χέρια της όλη σχεδόν την καλλιεργήσιμη γη της χώρας μέσω της αγροτικής ε, λοιπόν αλλά είχε πάρει και μέρος του νερού σας θυμίζω ότι προ κρίσης, προ -κρίσης ο βουλευτής μπούτα του Κουκουέ είχε πει σε, σε ανύποπτο χρόνο αλλά δεν έδινε κανένα σημασία ότι στην Αγροτική τι πάτε να κάνετε προκρίση σου λέω όταν έρεαν τα γάλατα τι πάτε να κάνετε ρε με την Αγροτική το 80% της καλλιεργής είναι εκεί υποθηκευμένο ανήκει στην Αγροτική Τράπεζα ουσιαστικά την οποία το καλό κομμάτι το πήρε η Πειραιός αλλά μαζί με την καλλιεργή ημιζή πήρε εκεί του πάει του Νιρό If we ever list in uh Here or Paulson, one's the with the and the cocaine no -ja, The daytime crap of the folk singer's love He hung himself with a guitar string A slab of turkey neck and it's hanging from a pigeon ring for right if you can't relate Trade the cash for the beat for the body for the hate And my time is a piece of wax δεν ξέρουμε τίποτα. Έχει δίκιο, Την Ακροτή μου. Το τι έχουν πάρει και το τι έχουν στα χέρια του και το τι πουλάνε κρυφά και το μαθαίνει την επόμενη μέρα είναι άγνωστο. Ο Τζον Πόλσον δεν είναι παιδί τυχαίο. Είναι μπουμπούκι τώρα. Μιλάμε. Στιλ του Τζορτ Σόρο. Τέτοιο μέγεθο. Είναι παιδί που τα χρηματοοικονομικά. Τα κάνει φέτες και φτερά, ε, φέτες και πίπουλα, πώς το λένε. Έχει μια περιοσιούλα που ανέρχεται στα 15 δις, έτσι τη μετράνε τέλος πάντων. Ειδικεύεται σε επενδύσεις και εξαγορές όπως συγχωνεύσεις, λοιπόν, και τα Ταλιμπάν και τα Ταλιμπάν. Ε, διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία 23 δισεκατομμυρίων. Έχει, πρόσεξε, το χαρτοφυλάκιο στι εταιρείε. Τέλο πάντων διάφορες τη Τηλεπικοινωνιών, πετρελαϊκές Φαρμακευτικές Λοιπόν και απέκτησε Σε δευτερόλεπτα Και το 10% του της ειδάπ. Λοιπόν Καταλαβαίνεις τώρα Μεγάλε το νεράκι σου Πού πάει και πού θα πάει Και λέμε Ότι τόσα χρόνια τις ιστορίες με το κοινωνικό, με τα κοινωνικά αγαθά στην Ελλάδα, όπως είναι, ξέρω, το νερό, το ηλεκτρικό ρεύμα και άλλα, τα εκμεταλλεύτηκαν οι εκάστοτε περι... ε, κυβερνήσεις για να βολέψουνε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους ε, του στρατού τους, βάζοντας πάγια, ξεσκίζοντας τον κόσμο, αλλά, τέλος πάντων, έλεγες ρε παιδί μου, εντάξει, παρόλο που βόγκαγες να πληρώσεις τους λογαριασμού του νερού, του ρεύματος ε, εντάξει δεν ένιωθε να πούμε ότι τι να σου πω τώρα δε, έχω, έχω καταμπερδευτεί και εγώ να πω δεν δηλαδή το νερό το νερό τώρα το νερό θα είναι στα χέρια ανθρώπου ο οποίος έτσι γουστάρει να πούμε αύριο σου κλείνει τη στρόφιγγα γιατί ε, παρόλες τις ε, προηγούμενες καταστάσεις που όπως είπαμε κακήν κακός το διαχειρίζονταν το δημόσιο και το πλήρωνες χρυσάφι ε, έλεγε θα του φέρω του γείτονα κάτι στο κεφάλι ήταν υπάλληλο και δεν θα μου κλείσει το νερό και δεν μιλάω προσωπικά για σένα μιλάω για μια πόλη, για ένα χωριό, για κάμπους που θα ποτίζουνε. τώρα πιανού θα πας να ε, να την πόρτα του Τόμψεν, πως το λένε του Πολ λοιπόν του του Paulson. θα βγει απόξω ο στρατός και θα σε κάνει να πούμε φέτε. Κατάλαβε μεγάλε, Ξέρω εγώ Μπερδευτήκαμε γε, γενικώς Παρακαλώ Σωστός. Ο παίκτης. Άμα θέλει, λέει, το νερό να το πάει, ξέρω εγώ, σε, σε μια περιοχή εκτός Ελλάδας, θα το πουλήσει, στην Ιταλία. Τι θα του πεις, θα κάνεις επανάσταση, πήξαμε στι επαναστάσεις. Πάντως μεγάλε, πάρε τώρα μια αύξηση 25% στο άλλο κοινωνικό αγαθό που είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Όποιοι έχουν, λέει, εξοχικέ κατοικίες, σπίτι στο χωριό τώρα μιλάμε, θα του ανεβάσουν το λογαριασμό στο 25%. 25%! Καταλαβαίνει. Διότι λέει πρέπει να καταναλώνεις τόσα. Πώς τα λένε, κιλοβατόρε πώς για όλα τα λένε, γιατί δεν τα καταναλώνει, εφόσον δεν το καταναλώνει, θα σου κάνουμε αύξηση. Παιδιά, παιδιά. Παιδιά λοιπόν 25%. Αμ ήθελε και εξοχικό... ε, ήθελε και σπίτι στο χωριό ε. Α. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα τι νόμο βάζουν σε εφαρμογή στην ΕΕ, Ελληνάρα μου, δεν κάνει χωρί αυτή. Γυναίκες από την Ανατολική Ευρώπη, άκουσέ το λίγο σου παρακαλώ, που είναι φτωχές, θα μπορούν να μεταβαίνουν στη Γερμανία για να γεννήσουν τζάπα σε νοσοκομεία, αρκεί τα παιδιά τους να τα δίνουν για υιοθεσία. Άστο να περάσει και αυτό έτσι δεν είναι Α στα όλα ρε παιδί μου Το θέμα είναι να πούμε να πάει ο Κρήτουνας στην Ευρωβουλή Με... α, α δεν μου λες ρε Έλληνοι Η Μαργέτα του κουτσίκου του Γιαννάκου Είναι η δρασικός επανάσταση Αν δεν είναι η Μαργέτα του κουτσίκου του Γιαννάκου Υποψήφια διότι αυτή μας έσωσε τόσα χρόνια Ποιο έσωσε ρε Ε Ορίστε Το Πίσω από αυτή την είδηση Μεγάλε Να βλέπεις Ότι Την παράνομη Μέχρι σήμερα Διάθεση ανθρώπινων οργάνων Παιδιά που εξαφανίζονται Ανθρώπους που εξαφανίζονται Οπότε όπως καταλαβαίνεις Αυτό θα γίνει μια Γερμανική θα λέγαμε με τη γερμανική λογική που αρέσει και στο φίλο μας τον Αλέξη, μια τράπεζα οργάνων, την, στην, η οποία δεν θα δίνει λογαριασμό σε κανέναν για τους κατέχοντες της Ευρώπης και όχι μόνον. Οπότε μεγάλε, τώρα δεν ξέρω να ακολουθήσουμε τη, τον καθηγητή του συνταγματικού δικαίου του καποδιστριακού Πανεπιστημίου, τον υποψήφιο του Ποταμιού, που μας είπε ότι Α, αν αδελφοποιούμασταν με μια γερμανική οικογένεια και μας ε, έκανε έλεγχο κάθε μέρα θα πηγαίναμε καλύτερα συστηλέτε δηλαδή <Κι> Αυτά συμβαίνουν μεγάλε Αυτά περνάνε, αυτά κάνουν <Κι> Και Επειδή οι σαμαροκο... Σαμαροβενιζελοκουρέλιδες δεν σταματάνε εντάξει είπαμε είναι το αέναον προκειμένου να υλοποιούν τις αποφάσεις των αφεντικών τους επί της αρχής αυτά τα τρία κόμματα τα πατριωτικά ψηφίσανε το νόμο για την απλούστευση επιχειρησιακών αδειών μη χαίρεσαι γιατί δεν σε κόβω να κάνεις και επιχείρηση ανάμεσα στις επιχειρήσεις που μπορούν σε μια μέρα να βγάζουν άδεια είναι πολύ απλά ορυχία, ξενοδοχεία δασικά χωριά ε, ε, Άδειε τι οποίε μπορούν να πάνουν ξένοι επενδυτέ. Κατάλαβε λοιπόν νόμιμα αν αύριο που θα το πάρει χαμπάρι, γιατί θα το πάρει. Θα το πάρει όταν θα έρθουν να πούμε να σου κάνουν οριχείο δίπλα στο χωριό σου, θα σου πούνε ορίστε, εμεί πήραμε άδεια. Μα βέβαια και είναι νόμιμο, το ψήφισαν τα κόμματα τα οποία εσύ δημοκρατικά έστειλε στη βολή. Λοιπόν, τι θε τώρα από εκεί και πέρα, Επί τη αρχή λοιπόν, οι Σαμαρόβενι το ψήφισαν. Κατάλαβες μεγάλε και σου είπα έτσι, οριχία, ξενοδοχεία, δασικά χωριά για ξένους επενδυτές σε μια μέρα. Αυτά όλα είναι η ανάπτυξη και η επιτυχία την οποία καθημερινά διαλαλούνε όλα τα φερέφωνα από παλαμακιστές μέχρι δημοσιοκάφρος και σε καλούνε να τους μάταξα να ψηφίσεις Για να τους στείλεις στη βουλή Το σκυλάκι το γάνής Περνάει καμαρωτό Λοιπόν που λινάρα μου Το σκυλάκι το κανεί. Κοίταξε να δεις τώρα Επειδή δεν μπορείς να κουράζεις μόνο Μπορείς παρακαλώ Για σου ρε φίλε τι κάνει; He like a, a Here's the silence howling. a the angels as they fall, and the old time winner has got a by of balls So you fix up the. Government. <ΣΟΥΥΧΣ> το τοίχο όπως το λες <ΣΟΥ> Να σε καλά φίλε μου Και υπομονή Μια πεκραμένη φωνή ενό φίλου τηλεακροατή Στον τοίχο μου λέει Πάνε όλα όσα λέμε Αδερφός σκοτώνει τον αδερφό σκοτώνει το Γείτονα σκοτώνει τον γείτονα και όλοι μαζί σκοτώνουν και μένα που δεν θέλω ούτε ευρώπε λέει ο άνθρωπος, ούτε ευρά. Αλλά στο τέλος, λέει, θα σκοτωθούν και αυτοί μεταξύ τους και δεν έχει άδικο καθόλου. Αλλά, αγαπητέ μου φίλε, είναι τόσο λίγες οι φωνές. Τόσο λίγες οι φωνές και τόσο λίγοι άνθρωποι οι οποίοι σκέπτονται έτσι. Που... Που καμιά φορά δηλαδή τρελαίνεσαι, τρελαίνεσαι, τρελαίνεσαι όταν βλέπεις, όταν βλέπεις έναν ανθρωπάκο τώρα ο οποίος νομίζει ότι με, τη, με το μισθούλι που παίρνει από το δημόσιο έχει καταστεί αθάνατος τρελένες και όπως έλεγα και προχθές λοιπόν το ότι το παιδί του το έχουν κοστολογήσει ούτε για πέντε κιλά μοσχαρίσιου κρέατος ούτε αυτό τον ενδιαφέρει παρόλα αυτά τους παλαμακίζει τρέχει από πίσω τους τρε, κάνει, κάνει τα αδύνατα δυνατά όχι για να, να την πάει την κατάσταση ακόμη πιο κάτω Ακόμη πιο κάτω Δεν υπάρχει διάθεση, όχι διάθεση Δεν υπάρχει ίχνος ίχνος μιλάμε Σκέψεις Για να δει όλα αυτά τα πράγματα Και όλα αυτά γιατί Όλα αυτά γιατί Ένα, ένα τεράστιο γιατί πλανιέται Και όμως ε, Δεν λέει να ξεκουνίσει κανένα μυαλό Τρώγοντας μια κλωτσιά Από αυτό του γιατί Κανένας ρε παιδί Κάνε να σ' έχεις απόλυτο δίκαιο Σ' έτσι και ξέρεις ότι Όταν ακούσει έναν άνθρωπο Τον νιώθεις κιόλας Να σε καλά πάντως Επειδή δεν χόρτασες πάντως ξύλο Και επειδή δεν πρέπει να κουράζονται μόνο Τα μάτια στην Ελλάδα Λοιπόν θα τρως ξύλο Και από τις ομάδες Δίας Και Δέλτα Θα ενωθούν λοιπόν, θα ενοποιηθούν Οι ομάδες Δία και Δέλτα Λοιπόν και το σύνολο της ε, περιήλθε στο νέο ταξί αρχο λοιπόν, τη άμεση δράση. Λοιπόν, και όπω καταλαβαίνει, θα ξέ, ξέχασες με τα μηχανάκια που φτάνανε μέχρι κάτω στο μοναστηράκι και περνάγανε ανάμεσα από τον κόσμο εκεί και του αφήσανε στο ξύλο. Εντάξει, τα ξεχνά αυτά. Αλλά, αλλά, αλλά. Για κάτσερε, μεγάλε. Πώς πάει τώρα ο Πλεύρης ο, ο, ο, ο πρώην βουλευτής και βάζει υποψηφιότητα με το σπιλιοτόπουλο; Θα μου πεις δημοκρατία έχουμε. Ναι έχουμε. έχουμε αλλά ξέχασες ότι το κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο δεν συμφωνεί διότι ο Πλέβρης παίζοντα το παιχνίδι του αντισημίτη όπως και ο μπαμπάς δηλαδή για τη βόλεψή τους πρέπει να αντιδράσουν. Αντέδρασε λοιπόν το κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο διότι λέει είναι δηλωμένος Αντισημίτης Λοιπόν ο... ο Πλεύρης παιδιά Παίξτε Παίξτε σου λέω παίξτε πέξτε παίξτε παίξτε Παίξτε παίξτε παίξτε Λοιπόν μέσα σε όλα Με αυτά που συμβαίνουν Κατά καιρούς Υπάρχει και ένα σοβαρός αρθρογράφος λοιπόν και γράφει σε καμιά εφημερίδα όπως ε, ένα άρθρο στους Financial Times όπου μας λέει το ζουμί ότι η χρεοκοπημένη Ελλάδα χρωστάει ένα βουνό λεφτά στους δανειστές είναι μια τεράστια φούσκα όλα αυτά τα οποία γίνονται και όλα αυτά τα βγήκε στις αγορές βγήκε στις αγορές για προεκλογικούς λόγους Λοιπόν Δεν είναι στα όρια της φούσκας Έχουν ξεπεράσει τη φούσκα Τα ομόλογα του νότου λοιπόν. Το άρθρο όποιο θέλει να μπει να το διαβάσει Λοιπόν είναι σοβαρό Και έχει επιχειρήματα oh, like Είναι βουλιαγμένη η κατάσταση Οικονομικά Για, οικονο για οικονομία μιλάει Και έχει απόλυτο δίκιο. Δεν θα λυθεί η τραπεζική κρίση. Δεν, όχι, δεν θα λυθεί. Δεν έχει επιληθεί αυτά που σου παρουσιάζουν. Τα δημόσια χρέη συνεχίζουν να αυξάνονται. Η ανάκαμψη δεν υφίσταται. Με αποδείξεις, στα λέει ο άνθρωπος, γιατί γνωρίζει και οικονομικά. Αλλά βέβαια θα μου πεις, γνωρίζει αυτός περισσότερα οικονομικά από σένα που θα πάρει πλειώνασμα. Όχι φυσικά. Άμα δεις άρικο, βέβαια βάλτο σε μια κορνίζα για να το θυμάσαι Λοιπόν Και γράψε μου και μένα ένα, ένα γράμμα Λοιπόν Και βέβαια κυρίες μου και κύριοι Θα την είδατε την Ελλάδα η οποία βγήκε στις αγορές Με το μακελιό το οποίο έγινε Εκεί που μοίραζαν δωρεάν οποροκυπευτικά Στην Αθήνα αλλά και στην Θεσσαλονίκη Το μινουίτι υπάρχει εσύ στη Θεσσαλονίκη ακόμα ή το κλείσαμε Παρακαλώ. Να κόψουμε προς τα κήπου θα μας δείξουν τα αφεντικά. Αν έσκαγε το 2010 λες θα ήταν καλύτερα γιατί α, θα, θα είχαμε τα χωράφια μας θα είχαμε τα σπίτια μας τα οποία ανήκουν τώρα να πούμε στον κάθε το κογλίφο και κάθε το, και έχεις δίκιο απόλυτο Το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτή η φούσκα όπως λέγαμε, λέγαμε και τι προάλλες λοιπόν μεγαλώνει, μεγαλώνει, μεγαλώνει λοιπόν κάποια στιγμή κάποια στιγμή επειδή τα, οι, κομπιούτερες, οι κομπιούτερες δεν παράγουν πλούτο κατάλαβες δηλαδή τα νούμερα που έχει ο όρος και ο Πόλσον και ο κάθε τέτοιος ε, με τα χρηματοοικονομικά του δεν είναι πλούτος δεν είναι παραγωγή πλούτου, είναι νούμερα η παραγωγή πλούτου το ξέρετε καλύτερα από μας γίνεται με άλλους τρόπους με την πρωτογενή παραγωγή και άλλα πράγματα αλλά σε περιοχές τις οποίες θέλουμε να αρμέξουμε γίνεται και με βομβαρδισμό μη γελάς, μεγάλε μη τα παραδείγματα τάχει. διότι δεν μπορεί άμα δεν κινηθεί το τσιμέντο να οικονομήσει ο Καρχαρία. Άμα δεν εκμεταλλευτεί τον οικοδόμο, να οικονομήσει ο Καρχαρία, το σίδερο, το πλακάκι, τι άλλο και πάει λέγοντας Οπότε μετά τη φούσκα, μεγάλε. Τι άλλο κόλπο έχει στο, στη φαρέτρα του ο καπιταλισμός για να συνεχιστεί η κατάσταση. Πάει πουθενά το μυαλό σου. Ιστορικά βλέπεις να έγινε κάτι άλλο. Να έπεσε μάνα εξ ουρανού. Όχι. Οδηγηθήκαν στον πατέρα των πάντων. Ο οποίο λύνει όλα τα προβλήματα. Και παίρνει μπροστά πάλι ξανά η οικονομία την οποία γουστάρουν αυτοί. Όχι την οικονομία που γουστάρουν οι απλοί άνθρωποι για να ζήσουν δημιουργικά μια ζωή. Την οικονομία που γουστάρουν οι εξουσιαστέ. Οπότε η φούσκα δεν μπορεί. <ΣΣΣΣ> Φτάνει στο τέλος Κάτι, κάτι γίνεται. Ορίστε, παρακαλώ. Καλώ <ΣΣΣ> συμπαλικάρει. <στο> <ΣΣ> Κυρακούλα, τι κάνει. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Είναι εντάξει. Αυτό που λες τώρα που λέγαμε για τον νόμο που ψηφίσανε για τα κτίρια ξέρω εγώ και στην Ευρώπη και θα χρειαστεί να τα ξυλώσει όλα από σωλήνες, δεν είναι εντάξει, είναι και αυτό για την αφέμαξη να οικονομήσουνε αλλά δεν είναι, τώρα φαντάζεσαι παιδί μου τώρα να πούμε να σου βομβαρδίζουνε μια περιοχή, μια, το Βερολίνο ας πούμε και πρέπει να το ξαναχτίσεις Τα χοντρά τα λεφτά είναι εκεί τώρα ε, και, Το ξέρει καλύτερα από μενά. Προσέξτε όμως Η κυρακούλα Είναι στο χωράφι αυτή τη στιγμή Καταλαβαίνεις Ελληνάρα μου 11 παρα 10 η κυρακούλα Δεν πίνει φραντουτσίνου Είναι στο χωράφι Και θα την τιμωρήσω Διότι σήμερα δεν άκουσε την εκπομπή <Ρι> Αλλά ξέρει η Θα μπει στο Ιντερνέδιο θα πάει στο site όπου έχω τις εκπομπές και θα την ακούσει όταν θα ξεκουράζεται από το χωράφι Γεια σου ρε κυραγκούλα να σε καλά Λοιπόν, τι λέγαμε, α, λέγαμε για την έξοδο στις αγορές Βεβαίως, είδατε πως βγήκαν οι Έλληνες στις αγορές Ποδοπατή, Ποδοπατήθηκαν, ασθενοφόρα, σκοτώθηκαν να πάρουν δωρεάν οπο, οποροκυπευτικά Αυτή είναι η επιτυχία η επιτυχία. Αυτή είναι η κοινωνική συνοχή την οποία προσφέρει πλέργια εδώ. Τώρα αυτό δεν συμβαίνει τώρα έτσι. Δεν συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια. Και μάλλον είναι και αυτό το οποίο μελετάνε. Ξέρω εγώ βρήκανε τίποτα άλλο και δεν τον έχουν ακουμπήσει ακόμα σε Ιταλούς. Ξέρω εγώ... Δεν θα έλεγα τους του Γάλλους Απ' τη μέση γιατί η αντίστασή του Είναι σαν τη γραμμή μαζινό Σε όλα τα θέματα Ιρλάνδους ξέρω εγώ και άλλους Στι είναι αυτή είναι η κοινωνική συνοχή Η κοινωνική συνοχή λοιπόν είναι αυτή Αλλά μη σκιάζεστε ωραία Ό,τι και να γίνει θα εμφανιστούν οι, οι κοπέλες από τη Βαρβάκιο Οι κυρίες Λοιπόν οι οποίε ε, κυρίες θα δώσουν ε, Ξέρω εγώ 50-60.000 ευρώ Και θα φάτε πάλι τον θα φάτε τον Άμπακο πάλι Με αυτά τα ωραία δούμε σήμερα ποιοι άλλοι φωστήρες θα δώσουν συνέντευξη και σωτήρες Με αυτά τα ωραία φτάνουμε στο τέλος αλλά πριν φτάσουμε στο τέλος όπως πάντα Ανοίξτε τα ραδιοφωνάκια σας να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι που αν δεν τα ακούσετε θα χάσετε πιστέψτε με. Πάνω, πεκή, μου, στον αργή του λίμου. Στον αργή padre ar kisi me tu Από το προσωπικό μου αρχείο ήταν το Θεού μου Και αν θυμάμαι καλά σε αυτή τη σύναξη Ανάμεσα στα λαμπουζούκια ήταν και ο Μητρέντζης Αυτή η μπουζούκα η μεγάλη Σαλονίκη Και αν σας έκανε εντύπωση η κιθάρα Ο Μπαρπαγιάννης ο Βενεκάς ήταν Ε, πού να τα θυμάμαι κιόλα Με ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, δεν γίνεται There. Αυτά Γιώργος Ξηντάρης φυσικά can... Λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι τέλο. Τέλος Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Θα ακολουθήσουν τα κλαίδια του καναλάρχου Ευχαριστούμε πολύ Τη Σαλονίκη, όλο τον καλό κόσμο Γεια σου Θεοδοσία, δώσε χαιρετισμού Φιλιά εκεί πέρα σε όλο τον κόσμο Αν υπάρχει το μινουή πήγαινε άναψε Και ένα κεράκι για μένα Λοιπόν, ε, αν υπάρχει λέμε Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει Εκτός και αν το γκρεμίσαμε. Λοιπόν κυρίες μου και κύριοι αφού σας ευχαριστήσουμε για τις παρατηρήσεις σας, την επικοινωνία, την υπομονή να, σας, να μας ακούτε Να είσαστε ευχόμεθα όλοι καλά παντού πέρα για πέρα. Γεια και χαρά σας Coma FM stero